Toi la μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται στα ό,τι σα ζητηθεί από Υπάρχει μια διαφωνία και πρέπει να το πούμε από την αρχή. Ε, όχι σε αυτά που λέει, δεν μα απασχολούν. Παλιά τα έχει πει, τώρα τα έχει πει. Τον εαυτό του εννοεί, στον καθρέφτη κοιτάζεται. Το σαμαρά εννοούσε, δεν μα νοιάζουν όλα αυτά. Η λέξη είναι τρόικας Λείπει το τελικό σίγμα. Αυτή είναι η ένσταση και έτσι ξεκινάμε σήμερα με διαφωνία κάθετη με τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα, διότι η λέξη πια είναι ελληνική. Δεν είναι ξένη, οπότε στι ξένε λέξει δεν βάζουμε ή έχουν έναν ειδικό καθεστώ προφορά του τελικού σίγμα και όλα τα υπόλοιπα είναι ελληνική λέξη, είναι δική μας η Τρόικα μας ανήκει άρα η Τρόικα της Τρόικας την Τρόικα και όλα τα υπόλοιπα και στον πληθυντικό, η Τρόικη, στον Τροίκον και συνεχίζεται κανονικά αυτό θέλαμε να επισημάνουμε έτσι σαν πρώτη σκέψη πολύ σοβαρή και πολύ ουσιαστική σε αυτή την πολύ καθοριστική εποχή για τα πάντα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μετά την ένωση στο Survivor που ένα 80% του τηλεοπτικού κοινού άρα και του υπόλοιπου κοινού με τις ε, αναγωγές απόλαυσε, θαύμασε και είδε το βράδυ οπότε η ένστασή μας σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι το τελικό σίγμα, μη μας χαλάς λέξη, το τελικό σίγμα στη λέξη Τρόικα Κυβέρνηση και Τρόικα έχουν κοινές κόκκινε γραμμές η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή καταστροφή Και στόχο τη κυβέρνηση και τη Τρόικα είναι να συνεχίσουν με κοινού εκβιασμού αυτή την πολιτική. Oh, oh, exil, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Oh, oh, Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Το ξανά είπε, χωρί σίγμα τελικό ο Αλέξη. Επιμένει γιατί είναι σταθερό στι απόψει Το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε, αλλά σε μερικά πρέπει να γίνει και σωστό. Τουλάχιστον στα ελληνικά, να μάθει να βάζει τα σίγμα εκεί που πρέπει, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Είναι αυτό που συμβαίνει καθημερινά σε αυτόν τον τόπο. Γενικώ δεν πληρώνονται αυτοί που πρέπει να πληρώνονται και δεν πληρώνουν αυτοί που πρέπει να πληρώνουν. Ειδικά στα χρόνια του Μνημονίου, αυτό έχει γίνει μια πολύ ωραία γιορτή, ένα πολύ ωραίο έθιμο. Και μια πολύ ωραία αφορμή για να κρυφτούν πίσω από αυτά τα «Δεν πληρώνω» διάφορες ωραίες ιστορίες και κερδοσκοπίε. και γενικότερα το «Δεν πληρώνω δεν πληρώνω» βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας το έλεγε παλιά στον Σαμαρά γιατί τον κατηγορούσε όταν έβγαινε από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι τότε με τη φορολογία που είχε βάλει τότε η κυβέρνηση είχε αναγκάσει τους ανθρώπους, τους Έλληνες που ήταν και νοικοκυρέοι. Κάποτε, να μην πληρώνουν, να μην πληρώνουν. Αυτό το έκρινε σκόπιμο τότε Αρχηγός αρχηγό τη αξιωματική Ότι πρέπει να το επισημάνει και πολύ καλά έκανε. Ήρθε όμως η σειρά του, έγινε πρωθυπουργό και τώρα πάλι δεν πληρώνουν οι άλλοι. Όχι από χόμπι, επειδή δεν έχουν να πληρώσουν. Και σα θυμίζω ότι σε κανένα μήνα, είναι, κάνουμε και τι φορολογικέ δηλώσει. Οπότε, πληρώνω, πληρώνω. Έρχεται η εποχή. Αλλά όπω θα μα πει τώρα εκπρόσωπο των Ελλήνων που δεν μπορούν να πληρώσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει πια. Έχετε αντιληφθεί! Ότι όταν μιλάτε για φόρου. δεν υπάρχει πλέον το κίνημα του «Δεν πληρώνω». Ο ελληνικός λαός πλέον έχει φτάσει στην πλειοψηφία του να βρίσκεται στο κίνημα «Δεν μπορώ να πληρώσω». Επαγγέλματα έχουν ανοίξει, του ταξίτζου το επάγγελμα ανοίξε. Σε δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Πάλι δεν πληρώνω, δεν πληρώνω και ο πάνω καμένο και αυτό από τα παλιά τα καλά είναι αυτοί οι δύο που πλέον ξέρουν ότι η κοινωνία δεν πληρώνει, δεν πληρώνει και δεν μπορεί να πληρώσει. Παρόλα αυτά. Πανηγυρίζουν για το πλεόνασμα που έπιασαν επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν. Είναι ένα έργο πολύ γνωστό, το παρακολουθούμε. Το βλέπουμε εδώ απαντάει ο κράτη, δεν χρειάζεται, τα ξέρουμε, η λέξη τρόικα είναι ρωσική και μου έχει και το σχετική, τη σχετική παραπομπή στη Wikipedia και και και, τα ξέρουμε όλα αυτά. Θέλουμε να πούμε ότι Δε βάζει ας, τελικό ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκινήσαμε έτσι με κάτι πιο ανάλαφρο σήμερα γιατί όσο πιο ανάλαφρα τα θεάματα και τα ακροάματα, τόσο πιο καλά πάνε. Θα πει κάποιο. αυτό ήταν το ανάλαφρο που σκέφτηκε. ναι, αυτό ήταν το ανάλαφρο που σκεφτήκαμε Με τα σημερινά πάντα δεδομένα. Να κλείσουμε λίγο το κύκλο του Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, γιατί πριν από όλα ήταν, πριν γίνει καθεστώ στην Ελλάδα, ήταν και θεατρικό. Δεν ξέρω αν έχετε σίγουρα, θα το έχετε δει και θα το έχετε διαβάσει. Δεν ξέρω αν το έχετε φρέσκο στη μνήμη σα το θεατρικό έργο του Ντάριο Φω. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Αν δεν το έχετε φρέσκο, προτίθεμαι να σα το, το φέρω στο Υπουργείο σα, να το μελετήσετε, διότι θα σα φανεί πίσιμο. Διότι σε αυτή τη χώρα. <Σελίου> σε λίγο καιρό έτσι όπως πάντα πράγματα κανείς δεν θα πληρώνει κανέναν Το ταξίτσου το επάγγελμα άνοιξε ο ο Ο τόπος θέλει μεταρρυθμίσεις και όχι μέτρα προσωρινού χαρακτήρα. Τι δεν έγινε λοιπόν. Αυτό που σας είπα. Mm -hmm. Ούτε επαγγέλματα έχουν ανοίξει. Του ταξιτζή το επάγγελμα άνοιξε. Στη Γερμανία για να βγάλεις ταξί, mm -hmm. πας και δίνεις χιλιοευρώ ένα παράγονο και βγάλεις ταξί. Στη Γερμανία επίση ο βασικό μισθό είναι ένα μισθιλιάρικο. Γιατί δεν συζητάμε ποτέ για το βασικό μισθό και δεν κάνουμε τη σύγκριση την ανάλογη με το τι ακριβώ συμβαίνει στη Γερμανία. Παρά μόνο πιάνουμε διάφορε πτυχέ άλλε και τι φέρνουμε ω παράδειγμα που πρέπει να το υλοποιήσουμε εδώ αμέσω τώρα. Και εξαιτία αυτού του παραδείγματο και αυτή τη παθογένεια δεν πάει καλά ο τόπο και δεν έρχονται οι επενδυτέ. Διότι όπω θα ακούσουμε τον Βασίλη Λεβέντι μετά Δεν Πληρώνω του Αλνού. Ε, δεν έρχονται οι επενδυτέ επειδή το επάγγελμα του ταξιτζή δεν έχει ανοίξει και του φαρμακοποιού και του περιπτερά Αν ανοίξουν αυτά τα τρία θα γίνει χαμός από τις επενδύσεις και μάλιστα βέλγικες επενδύσεις μετά τις σοκολάτες είναι και οι βέλγικες Γενικώ έχει μια μανία, μανία Ο Σλαγός έχει αυτά που πρέπει να έχει ένας γλίνσιος Λαγός βγήκε τώρα, έχει βάλει τους ταξιτζήτες Ακούστε το, δυναμώστε λίγο να καταλάβετε τι ακριβώς σας περιμένει Βεβαίω θα ήταν το καλύτερο αυτό. Να. να αυξάνει η ζήτηση σε ταξί, ώστε να δίνουμε και άλλα δέκα. Mm -hmm. Μετά να ξαναυξάνει να δίνουμε και άλλα δέκα. Αλλά στην Γερμανία που είναι ανοιχτό το επάγγελμα, γιατί είναι ανοιχτό, mm -hmm. Γιατί εκεί δεν φοβούνται οι ταξιτζίδε, μήπω μπουν καινούργιοι. Αυτέ μεταρρυθμίσει που εσύ αυτή τη στιγμή. Τη φαρμακοποιεί, γιατί εκεί όταν τελειώσει να. η φαρμακευτική δικαιούσε να ανοίξει φαρμακείο. Ενώ εδώ πα, πούμε στον Πόλο. Και σου λένε έξι φαρμακεία δικαιού το Βόλος. Έξι φαρμακεία δικαιού το Βόλος. Ο Βόλος με τα έξι του φαρμακεία. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι αυτός ο οποίος θέλει να μπει τάξη σε αυτόν τον τόπο και τα λέει όλα αυτά για το καλό του τόπου. Εννοείται γιατί αν... Ε, Γίνει ό,τι γίνεται στη Γερμανία και οι ταξιτζίδε δεν είναι έτσι όπω είναι τώρα αυτό το καθεστώ, και μπορεί ο καθένα να γίνει οδηγό ταξί, δηλαδή να προσθεθεί στην ουρά των 15 και 20 ταξί που βλέπουμε στι πιάτσε. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να γίνουν ο 21ο, ος ο 22 ος ο 23 ος και υπάρχει ένα θέμα με όλα αυτά. Αν λοιπόν συμβεί αυτό και γίνουμε σαν τη Γερμανία, θα έρθουν οι επενδύσει και θα είναι αυτό πάρα πολύ καλό για όλου. Και το έκτο φαρμακείο του Βόλου γίνει 7ο. Ο 8ο βεβαίω θα πρέπει να απαντήσει ο Βασίλη Λεβέντη και όλοι αυτοί. Οι Γερμανοί ταξιτζίδε έδωσαν 200 και 100 πόσο πήραν την άδεια κάποτε, γιατί το συγκεκριμένο οικονομικό κοινωνικό σύστημα αυτό επέβαλε. Άρα, μπορεί να ανοίξει άνετα και να χάσουν όλα αυτά τα λεφτά. Κάποιε από τι μικρέ απορίε που θα μπορούσε κάποιο να θέσει αν γίνονταν σοβαρό και λογικό διάλογο. Τέτοιο δεν γίνεται. Οπότε, επιστολιέ από εδώ, επιστολιέ από εκεί, λεκτικές, μέχρι στιγμή. Ο, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να κάνει τη συγκρίση με τη Γερμανία όχι σε όλα, σε αυτά που πρέπει να συμβούν για να γίνουν όλοι των 200 ευρώ εργαζόμενοι. Έτσι όμως εκτός από τις σοκολάτες θα έρθουν και επενδύσεις. Εσείς τι αντιπροτείνετε σε αυτό Εγώ προτείνω να μην λέμε λόγια να. Και να φτιάξουμε μια κυβέρνηση μεγάλη Με 240 βουλευτές Για να αυτούνε επενδύσεις Μήπως ο, ο όμως προβλημάς. η εθνική συνεννόηση Εσείς θα φέρνατε αν είχατε 100 εκατομμύρια στο Βέλγιο Εγώ να σας κάνω όμως μόνο Θα λέγατε η ωραία η Ελλάδα πάμε αν έχεις 100 εκατομμύρια στο Βέλγιο όχι δεν τα φέρνεις, τα αφήνει στο Βέλγιο γιατί να τα φέρεις στην Ελλάδα είναι ωραία όλα αυτά τα θέματα για προβληματισμό και επειδή οι κλιτζίτες μας ακούνε, γι' αυτό μετά δώσαμε το σχετικό απόσπασμα, φαρμακοποίη δεν ξέρω και κυρίως περιπτεράδε επίσης γιατί στην πορεία της συζήτηση χρησιμοποίησε και το παράδειγμα του περιπτέρου όχι δεν το ακούσαμε αυτό, δεν χρειάζεται με τα ίδια ατρ και πρωτότυπα επιχειρήματα γιατί όλα αυτά τα θέματα παίζουν χρόνια τώρα, δεκαετία και, και παραπάνω και θεωρούνται από όλου ω το ε, σημάδι και το κακό αυτού του τόπου το, το ότι οι εφοπλιστέ έχουν απαλλαγέ τεράστιε ποτέ δεν θα τα ακούσετε από το Βασίλη Λεβέντη να το λέει γιατί δεν είναι ταξιτζίδε. Διάλεξαν να γίνουν εφοπλιστέ, δεν διάλεξαν να γίνουν ταξιτζίδε. Εσεί οι κεφαλαιοκράτε που διαλέξατε να είστε ταξιτζίδε πρέπει τώρα να μπείτε στο στόχαστρο. Έχετε μπει από παλιά, αλλά από φαίνεται. Θα είστε και οι επόμενοι για να μπει μια τάξη σε αυτόν τον τόπο. Την τάξη καλούνται να την βάλουν αυτοί που έχουν προκαλέσει την ατάξια. Αλλά και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν μας απασχολεί. 2-11-208-200. Και για ταξιτζίδες και για τους υπόλοιπου. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ο διευθυντή τη εκπομπή μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19 650, Στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στοιτιουπα Το survivor που προβάλλεται κάθε βράδυ σχεδόν επί τρίωρων και σκίζει από ό,τι λένε τα σχετικά νούμερα, οι μετρήσει και όλα τα υπόλοιπα. Και μάλιστα μαθαίνω από καθηγητέ ότι τα παιδάκια, όχι τα του δημοτικού, λίγο μεγαλύτερα γυμνάσιο, κοιμούνται το πρωί στι αίθουσε γιατί βλέπουν όπω όλη η οικογένεια. Πρέπει να πάρει βάσει, οικογενειακέ, δεν προχωράς αλλιώ σε αυτόν τον τόπο. Βλέπουν όλα survivor και επειδή τελειώνει 12, -12 είναι πολύ λογικό. Να φεύγουν εκτό, εκτό του ότι είναι αποκλειστικό θέμα συζήτηση, πολλά από αυτά είναι και λίγο νισταγμένα τι πρωινέ κυρίω ώρε. Θα θέλαμε τη μαρτυρία καθηγητών γύρω από αυτά τα θέματα. Αν έχετε τέτοια παιδάκια, βρείτε τρόπου ώστε προφανώ να μην σταματήσουν να βλέπουν το survivor, αλλά να μην είναι νισταγμένα. σω να παραταθεί κατά μία ώρα η έναρξη του σχολικού προγράμματο. Πρέπει να λάβει μέτρα το Υπουργείο, εφόσον το κοινωνικό φαινόμενο καλπάζει και είναι κοινωνικό φαινόμενο. Χτε λοιπόν. Όπου συνέβη η ένωση, αν δεν ξέρετε, όσοι όλοι εσεί που δεν ξέρετε, των δύο ομάδων γίνανε μία με ένα πάρτι σχετικό και ήταν ελαφρώ τραγουδιστικό το κλίμα, σηκώθηκε ο Ντάνο, το φαβορή, Γιώργο Αγγελόπουλο από την Σκιάθο, να πει ένα τραγούδι. Όλοι έλεγαν από ένα τραγούδι. Έτσι λοιπόν σηκώθηκε και ο Ντάνο να πει το δικό του τραγούδι. Και φυσικά αναφέρομαι στον Γιώργο Αγγελόπουλο. Γιώργο, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο, ποιο θα πει. Από την μπαλάντα του Κυρμέντιου από το Σφακιανάκι. Oh, ένα χειροκρότημα. Για την επιλογή. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, Γιώργο. Την είπε, δεν θα την ακούσουμε. Προφανώ δεν θα την ακούσουμε από τον Γιώργο. Την μπαλάντα του Κυρμέντιου δεν είναι του Σφακιανάκι. Δεν θα μπορούσε να είναι του Σφακιανάκι αυτό το ποίημα και αυτό το τραγούδι. Βισοδόμησε ο Σφακιανάκι πάνω σε αυτό. Το πήρε για τους του δικού του λόγου. Το ποίημα αυτό είναι του Κώστα Βάρναλι, η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Γράφτηκε στην εντάχθηκε στη ποιητική συλλογή ποιητικά το 1956 από τότε. Ο Κώστας Βάρναλης με έναν ελαφρό τρόπο προσπαθεί εκεί να περιγράψει την ιστορία της ανθρωπότητας του ανθρώπου, αυτού που είναι υποζύγιο πάντα, αυτού που δεν σηκώνει κεφάλι, αυτού που βλέπει survivor κατά 70-80%. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση ότι ο Βάρναλης με αυτό που έγραψε και με αυτό που τραγουδήθηκε στο ίδιο το survivor Απαντάει και σε αυτού και πιάνει αυτού που βλέπουν και παίζουν το ίδιο το survivor. Δεν το ήξερε βέβαια τότε όταν τα έγραφε όλα αυτά. Αλλά από του στίχου έχει προβλέψει ανάλογε καταστάσει τέτοιου τύπου που αγνοεί τα πραγματικά προβλήματα. Δεν μπορεί να και αξιοπρέπεια, αλλά καθυλώνεσαι και να βλέπει χα χανητά ή γενικώ τίποτα. Πράγματα που δεν σου προσφέρουν απολύτω τίποτα. Και έτσι όπω ξεκίνησε βλέποντάς τα, να περνάνε 2-3 ώρε και να μην έχει κερδίσει τίποτα απολύτω. Μην πω ότι έχει γίνει και ελαφρώς. Χειρότερο παρακολουθώντα όλα αυτά, γιατί κάποια άγρια αισθηκτά σου έχει ξήσει το θέαμα το οποίο παρακολουθεί. Έτσι λοιπόν η μπαλάντα του Κυρμέντιου, το άντε θύμα, άντε ψώνιο δηλαδή, είναι του Κώστα Βάρναλι, ποίημα. Ο Λουκάς Θάνος το μελοποίησε, σε ένα δίσκο που λέγεται Σάλπισμα. Αυτό ο δίσκο έχει διαμάτια μέσα. Δεν πολύ έγινε γνωστό, κυρίω αυτό το κομμάτι. Νίκο Ξυλούρης το τραγούδησε, Νίκο Ξιλούρη, και κάποια στιγμή βισοδόμησε, το βρώμησε και ο νότη. Σφακιανάκης. Δεν μας αφορά αυτό κάποιοι άνθρωποι το έμαθαν από τον ότι Σφακιανάκη είναι αλήθεια, κάποιοι νέοι άνθρωποι αλλά τουλάχιστον θα έχει μια αξία να μαθαίνω ότι το έχει γράψει ο Βάρναλης και το πρωτοτραγούδι του στο Νίκος Οξυλούρης. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Νίκο Τοξυλούρη Δε λίγανε τα ξεράδια και τα μια και κούτσα Στη ζωή στο ρήμα διόμερο δούλοι, ξενοδούλοι δερνάνουλοι αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νυστικό Πάνω χώρη, κάτω χώρη, Ανιφορικά, η φορή, φορή, και με κάμα και βροχή ως που μου βγαίνει η ψυχή Είκοσι χρόνο γομάρι Σήκωσα όλο το ταμάρι Και χτισα την εμπασιά Του χωριού την εκκλησιά Του χωριού την εκκλησιά Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο Άιτε σύμβολο Αξυπνήσει μονονιά, θα θα, θα θα να πω τα ό,τι θύμα, αϊ, δεψόνο, αϊ, δεσίβολο αιώνιο. Αξυπνήσει μονονιά, θα θα να πω τα ό,τι θα θα να πω τα Άλλο μποϊκό, άλλο πόδι, οργόνα στα ρέματα. Τα φέντο στα στρέματα. και στο πολέμουλα για όλα. Κουβαλούσα πόλη, βόλα να σκοτώνον Για τα φέντη, το φα. Να σκοτώνον Για τα φέντη, το φα. Αϊδε θύμα, αϊδε ψωνιών. Ay de si volóño, axipnisis monomias, fatana poda doñas. Ay de, cima ayde psono, ay de si volo, o, Δεν τέλειωσε εδώ. Προφανώ δεν τελειώνει εδώ. Αλλά μέχρι εδώ τραγουδήσανε και χτε το τηλε reality παιχνίδι. Ο Κώστα Βάρναλ έγραψε και το υπόλοιπο αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Αλλά θα ακούσουμε και τη φωνή του Παρμπακώστα. Για του νεότερου, αυτό έχει μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Αλλά ταιριάζει απόλυτα στο συγκεκριμένο ποίημα. Γιατί είχε σατυρική διάθεση όταν το έγραφε. Είναι σατυρική και ελαφρώ η φωνή. Οπότε ταιριάζει απόλυτα στο μη σατυρικό. Ε, άντε θύμα άντε ψώνιο ή μπαλάντα του κυρμέτλου όπω είναι το κανονικό όνομα χάει θύμα χάει ψώνιο σύμβολο νεόνιο αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάπαδα ο δουμιάς. κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλάσει κοκκινήσει και άλλος έχει βγει σ' άλλη σάλασσα, άλλη γη. <Κιτα>, οι άλλοι έχουν έχει πλασικό κινήσει άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα άλλη δηγη κοιτάι άλλοι έχουν κινήσει έχει πλασικό κινήσει άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα άλλη Τα οι άλλοι, έχουν κινήσει έχει πλάσι κοκκινήσει άλλος ήλιος, έχει βγει σ' άλλη inside, s' ayrη γη Κοίτα, mm. άλλοι, έχουν κινήσει έχει πλάσι κοκκινήσει άλλος ήλιος, έχει βγει σ' άλλη saber, s'allη άϊδε πρέπει άϊδε συγκε Dominге Άιντε, Θήμα, Άιντε Θα θα να αποδαώ δουνιάς Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο Άιντε συμβολόνιο Αξυπνήσεις μόνο μιας Θα θα να αποδαώ δουνιάς Θα θα να αποδαώ δουνιάς Οι επαγγέλματα το έχουν ανοίξει, το ταξιδιού ανοίξε, Αλλά στην Γερμανία που είναι ανοιχτό το επάγγελμα, γιατί είναι ανοιχτό, αυτέ τι μεταρρυθμίσει που αυτή τη στιγμή. Η γιατί εκεί όταν τελειώσει η φαρμακευτική δικαιούσε να ανοίξει φαρμακείο. Ενώ εδώ πα, πούμε, Βόλο και σου λένε έξι φαρμακεία το Βόλος. ο Βόλο. Ε, έχει ενδιαφέρον να ακούγα πριν το τραγούδι. Το έχουμε ακούσει χιλιάδε φορέ και από εδώ και το ξέρετε όλοι. Το αντεθύμα, αντεψώνιο. Τι νόημα θα δίνουν στη λέξη ψώνιο ε, τα νέα παιδιά που το έμαθαν από το Σφαγιανάκι. Επειδή ψώνιο στη σύγχρονη εποχή λέμε αυτόν που, που είναι ψώνιο, που κάνει εμφανίσει, που είναι με τον μπάρτη του. Ερωτευμένο, γενικώ προβάλλει το εξωτερικό είναι του, όχι το εσωτερικό, αν έχει, αν δεν έχει. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει μια αξία να αναλύσουμε με μια ομάδα παιδιών που το έμαθαν από το Νότι Φακινάκι το τραγούδι, τι λέξει γενικότερα, τι σημαίνει και τι μπορεί να πυροδοτήσει, αν μπορεί να πυροδοτήσει κάτι το τραγούδι, γιατί νομίζω έχει περάσει και η εποχή που τα τραγούδια πυροδοτούσαν καταστάσει. Με αυτά και με αυτά, έχουμε αφήσει πίσω τι γαλλικέ εκλογέ. Ο Μάκη Βορύδη ξινόταν χθε που βγήκε στο Γιώργο Παπαδάκη να απαντήσει για τη Λεπέν. Θέλω να θέσω ένα δεύτερο θέμα που με αφορά γιατί είσαι πολύ ευγενή. Παρακαλώ. Και, το έθεσες. Παρακαλώ. Και λέγω ότι θα το έχει θέσει. Oh. Κάτι μου έχει για τη Λεπέν, μέχρι τώρα, έλεγα. <laughs> λοιπόν, να που η πήγε καλά. Εσεί θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα χαρούμενο που η πήγε καλά. Έτσι. Αν Δεν μπορεί ο Βορύδη να χαίρεται που η Λεπέν πήγε καλά, γιατί θυμίζουμε ότι σε αυτό το φεγγάρι ο Βορύδη είναι με τη Δημοκρατία. Είναι σε δημοκρατικό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία το λέει η Ταμπέλα, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Είναι και ο Άδωνη δίπλα, οπότε εγγύησε δύο φορέ ότι είναι δημοκρατικό το κόμμα και το λέει και η Ταμπέλα. Το βασικότερο, όταν μπαίνει κάθε μέρα σε μια πόρτα, κοιτάει η Δημοκρατία. Σήμερα η κυρία Λεπέν υπερασπίζεται ένα πρόγραμμα Διευρυμένη ρύθμισης της αγοράς Μεγάλης κρατικής παρέμβασης Μεγάλης σοσιαλιστικής ή σοσιαλίζουσας πολιτικής Στα ζητήματα τα οικονομικά Και ουσιαστικά εξόδου της Γαλλίας Από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτές τις πολιτικές Αν καταλάβαμε καλά Ο Βορύδης δεν είναι με τη Λεπέν Γιατί η Λεπέν είναι ακριβώ είπε ο Μάικς Βορύδης, άρα από δύο φορές, από αδιπλή κατεύθυνση το διπλοτσεκάραμε, δεν είναι μαζί της, είναι κανονικά αυτό που ξέραμε ο κλασικός δημοκράτης δεν είναι με τα άκρα, δεν φεύγει, δεν φεύγει εύκολα. Λαός μέρος Α. Να πει κάποιο στον Πρωθυπουργό, εάν πλήρωνε τους πιστωτές του ιδιώτε πιστωτέ του δόλιο αυτού κράτου, τι θα είχε πιάσει, Μην μπω τώρα που έβγαινε το 3,5 και 4,5, 3,9. 3,9. Πρώτον, δεύτερον, δεν πανηγυρίζουν, είναι αναγκαίο κακό. Παρ' όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πληρώνουν το ιδιωτικό, δεν το πιασα. <laughs> Ακούω λίγο, και έχουμε κρίση, χαλό. Το... Δεν... Ναι, γιατί οι ιδιώτε πιστωτέ πρέπει να πάρουν λεφτά. Βέβαια, πώ θα ζήσουν, 30 οικογένειε έχουμε μαζί, Εδώ πέρα Είμαστε από τον Ιούνιο του 30 οικογένειε, σκέψει το... πόσοι πεινάνε. Έλα τώρα, παιδιά, λίγο να ηρεμήσουμε. Κρίση έχουμε. Μη τα θέλουμε όλα δικά μα. Χωρί λεφτά, χωρί λεφτά. Μάθαμε οι παππούδε μα πώ ξέρανε. Ωραία, ωραία, ωραία. Τσάρισε. <χωρίζα> Αν ψήφισε, Κυριάκο, τώρα <χωρίζα> να εκτονωθεί. Έλα, για. Εγώ το είπα του παππού μου, τι πήγε στη Μακρόνισο. Αντί να, να πάει σε καμία Χαβάη, σε Κανάριου, νήσου. Ένα <χωρίζα> Παρίσι, βραδευτέ, το κάτω-κάτω. Ένα Παρίσι να είναι και πιο Ευρωπαίο. Έχει <χωρίζα> στη Μακρόνισο <χωρίζα> σοκολάτε. Έχει στον παράδεισο λεωφόρου. Έχει στον παράδεισο ουρανού. Έχει τη μακρόνισο πλατεία του Πεκίνου. Έχει τη μακρόνισο, έχει τρομοκράτε. Υπάρχουν στο παράδεισο έξω από την παράδεισο. Είναι μια διασκευή ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσε να είναι. Καθένα βρίσκει όσα πάντοτε ποστούσε. Χαβάι με κορμιά... Δεν ξέρω ίδια. αν η γέρι, παιδί μου, δεν εκτιμάει η Γέρη Θα εκτιμήσει ο Γέρος τη Χαβάι, θα βάλει το χαβανέζικο Γέρος, <Κι> γι' αυτό του πέρε τώρα το 100 ευρώ Γιατί το αξίζει, δεν θα καταλάβει ο Γέρος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 Που θα έχει Capital Control και η Γαλλία Εκεί να δεις πόσο θα δικαιωθεί ο Τσίπρας και ο Capital Control δάκι η Γαλλία γιατί Γιατί μπορεί Κάτσε να βγει F Λεπέν μπροστά θα σου πω εγώ A Εσύ Λεπέν φαντάζομαι στηρίζεις ε Κοίταξε, αφού οι αριστεροί δεν μπορούν να κάνουν επανάσταση α την κάνουμε νέα κρεβετσική Πόσο σίγουρο ήμουν <laughs> για σένα Έλα γεια <laughs> μένα η Αλφαμπακ μου παίρνει το σπίτι, η Αλφαμπακ ανακεφαλοποιήθηκε με τα λεφτά του πατέρα μου που του κόβουνε 1000 ευρώ από τη σύνταξη. Μακάρι να βγει η Λεπέν. Το ξέρω ότι για του Γάλλου θα πολύ άσχημο, αλλά μακάρι να βγει η Λεπέν να διαλυθεί αυτό το μπουκάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, έχει και τα καλά του, ναι, Αυτό έχει και τα καλά του. Γιατί κατά τα άλλα καλπάζει. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα μπούνια. Δηλαδή στα κόκκινα παίζει, γάμμα. Δηλαδή okay. η Λεπέν που θα την καταστρέψει. Ah, Αλλιώ φαίνεται ας... μια μακροημέρευση αυτή την Ένωση. Ναι, μια, ναι. όχι παραπάνω, μια. Ακούω τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς και θέλω να ρωτήσω. Εγώ ξέρεις τι ακούω. Μάντεψε. Τραγουδάκι έρχεται. Για πες. Έλα, ελά. Τι ακούω. Τι ακούω, Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Και δεν ακούω τις σκέψεις Έλα, μωρή, μα. Αφού δεν πρέπει να το αυτό, να το περιμένει. Λέγε. Δεν είμαι καλή στο να συγκρατάς το ήχο τραγουδιών, με τίποτα. Για αμότω. Λέγε τι θες, Τι ακού. Τώρα που πιάσαμε 3,5% πλεόνασμα. 3,9%. Τέλαιο. 3,5% προηγούμενη 3,9%. Αλλά δεν πανηγυρίζουμε, όπω είπε και ο Τζανακό, ο καβιάρης νέο αυτό. Είπε έτσι ο Τζανακό πλέον. Ότι δεν πανηγυρίζουμε. Το χαμόγελο είχε φτάσει αυτή. Πιο πλαστική και από ζωή λάσκαρη είχε φτάσει το χαμόγελο. Τόσο πολύ. Δεν τον είδα. Πρέπει να εξοργιζόμαστε, σύμφωνα με έλεγε ότι Στο 12 ή να χαιρόμαστε σύμφωνα με Να χαιρόμαστε, με το γιατί το 12 ήταν μια άλλη συγκυρία, μια άλλη α, ζωή, κάτι που άλλο. Αλλάζουν, είναι αυτό που αλλάζουν οι συγκυρίε. Αυτό. Έλα, όλη καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Έλα, μία, έχω, μία, ε, έχω το εξή. Ναι, αλλά πε το μου με ύφο για να δώσει μια βάση. Δεν ένα το Ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε παλιά ότι είμαστε μελανσόν. Χα, <laughs> πολύ μου φαίνεται ψαγμένο αυτό. Έλεγε ναι. ότι εμεί δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν είμαστε μελανσόν. Τώρα θα είναι λίγο <laughs> Μακρόν. Δηλαδή, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ΣΥΡΙΖΑ, τώρα <laughs> είναι Μακρόν και όπου κάτσε. Ο καμένο είναι Λεπέν, βέβαια. Αλλά καμιά, σε περίπτωση τη κυβέρνηση, αγαπημένοι θα είναι. Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι θα ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τροϊκάς. <Τσ>, τροϊκάς είναι το σωστό, θα τον διορθώνουμε όσο μπορούμε γιατί σε όλα είναι άψογος, αλλά σε αυτό παίρνει μια μικρό... Βελτίωση και διόρθωση. Μήνυμα, Ακροατή. Οι άδειε, αφού κάνει ένα σχόλιο για το Λεβέντι, οι άδειε ταξίδι στη Γερμανία είναι περιορισμένε μέσω παρόμοιων κριτηρίων με τη Ελλάδα. Δεν μπορεί κάποιο να πάρει άδεια οπότε θέλει. Είναι κλειστό επάγγελμα και στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ο φίλο εδώ, ακροατή Γιώργο, τα λέει όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αν ισχύουν, οι ταξιτζίδε πρέπει να απαντήσουν να έχουν επιχειρήματα γιατί για να προηγείται το λαγό θα ακολουθήσουν και. Οι, οι υπόλοιποι, όπω έχουν ακολουθήσει και στο παρελθόν, όπω έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ο Βασίλη Λεβέντη είναι ένα άνθρωπο που όλοι τον θαυμάζουμε. Ε, συναντάται με πολιτικού ηγέτε, βελινέκους όχι αστεία, και του δηλώνουν και οι ίδιοι πολιτικοί ηγέτε ότι τον θαυμάζουν. Ο τίτλο ξαφνικό Θαυμάζει. Έχει και σωστός. ένα, ένα είδο θαυμασμού προ το πρόσωπό μου για κάποιε ικανότητε που έχω. Μου είπε ότι είσαι ο άνθρωπο που δικαιώθηκε τη που δεν το περίμενε κανεί. Και αυτό μου λέει είναι ένα πράγμα που δύσκολα συναντιέται Αλληλοθαυμάζεστε πλέον ε, από ό,τι καταλαβαίνετε Αλληλοθαυμαζόμεσα έγινε, μία, έσπασε ο πάγο. Αυτό το είχε πει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη Την επόμενη της συνάντησης που είχε μαζί του ο Βασίλης Λεβέτς Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή Έχει συναντηθεί όμω και με τον Αλέξη Τσίπρα Έχει για το πρόσωπό μου ένα θαυμασμό Όχι, γιατί το λέω. Εγώ. Ο, κύριος ο κύριος Τσίπρας μου, μου είπε ότι κοινοβουλευτικά είσαι ο καλύτερος δεν είναι τυχαίο που σε βγάρανε πρώτος σε δημοφιλία Είσαι ένας άνθρωπος που ανεβαίνει στη Βουλή και πάνε όλα τα κόμματα να παρακολουθήσουν τις ομιλίες σου που δεν συμβαίνει με κανέναν άλλον μου λέει. Και ο κυριάκο το θαυμάζει και ο τσίπρα τον θαυμάζει σύμφωνα πάντα με δηλώσεις, του ιδίου του θαυμαζόμενου, του Βασίλη Λεβέντη. Ακούστε μια με τον α... κύριο α... Τσίπρα α... κάναμε μια συζήτηση mm -hmm. και τον είδα ότι έχει για το πρόσωπό μου ένα θαυμασμό Και δεύτερον μεσαγίνευσε το γεγονός ότι είχε ένα χαρτί, ένα βιβλιαράκι και έγραφε τα, τα ριτά που κατακερούσε καιρούς έχω πει Τα ρητά Τα έχει σημειωμένα όταν σας σημαίνει σημειωμένα, σημειωμένα ναι Και μου... ρητά όπως Εγώ, ο, κύριε εγώ κύριε κύριε, πλάγη, όπως... γιατί εγώ δεν τα έχω τα ρητά Εγώ στην Ένωση Κεντρών δεν έχουμε τα ρητά. Δηλαδή πράγματα. Σε μπιά κύριε Πρόεδρε. Έτσι, <laughs> ναι, <laughs> τα ρητά. Τα, τα, τα, τα είχε δηλαδή. σημειωμένα σε μπιάρα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να τα έχει ο Τσίπρα τα ρητά και να μην τα μοιράζει με εμά. Τόσε εφημερίδε κάθε Κυριακή θα μπορούσε να μπει μια προσφορά. Γιατί να μην τα έχει και η Ένωση Κεντρών τα ρητά. Είναι τόσα πολλά που κάθεται ο Τσίπρα και σημειώνει, τον έχω ικανό, σημειώνει μαζί με του συνεργάτε του και στο Μαξίμου, να σημειώνει ακριβώ ό,τι λέει ο Βασίλη Λεβέντη, λαό μέρο γου. Ναι, την Ελισάγα τη θα ήθελα, την ηλιοπούλιο. Για τα χρόνια πολλά. Για τα χρόνια πολλά. Ποιο είστε? Εγώ ε, ε, είμαι ο άνθρωπο που τη κρατάει ευχέ, γιατί έχει πολύ κόσμο σήμερα. Πείτε μου ποια, ποια κυρία είστε να τις θα πω. Ποιο είστε, ο κύριο? Ο άνθρωπο που κρατάει τι Η κυρία Λούτσε είμαι από τον καθαρισμό που ήμουν πριν. Έλα κυρία Λίτσα μου τον καθαρισμό ε, πριν, πριν. Από τον καθαρισμό πριν. Ε, πριν από 8 μήνε, λοιπόν, η δηλαδή. Που πριν 8 μήνε, και Δεν πιστεύω να βγεις εκεί σε καμία εκδρομή τώρα; Άει βρε όχι. Μόνο χρόνια πολλά ή και φιλάκια, τι να πω; Άα, έχω ξεφτινίστη, συγγνώμη. Έλα Ναι. Τα κάσι Μην βες μαλάκα. Όχι रे. ένα μαλάκα τον που έχει το τηλέφωνο. Α. Μιλήσαμε κάποιοι. Συγνώμη, αλλά πρέπει να πάρουμε 357 φορέ γράψω. Κωσκάλά τα λέει δασκάλα. Δεν κατάλαβα, συγνώμη κιόλα. Πώ θα το δεν προσπαθήσει. Κάσε να το δεχτώ, εντάξει λοιπόν. Γιατί άμεση τον αγμέναμε να δρόφων, το συζητάμε 10 λεπτά αυτό. Αντρίκια σωστά. Πανηγυρίζουμε για τη Λεπέν που δεν βγήκε. Πανηγυρίζουμε για τη χρυσάβη που μπήκε φυλακή. Πανηγυρίζουμε, πανηγύρια. Καλά περίμενε λίγο για τη Λεπέν. Τι δεν μπήκε, μπήκε στο δεύτερο γύρω και μπήκε. Θέλω να πω, παιδί ότι εντάξει δεν βγήκε Ε, ε, εντάξει, εθνικές, δεν είναι λίγο πιστεύω. το 21%. Δεν πανηγυρίζουμε όμω και ποτέ, ρε φίλε, ότι κάναμε τη δημοκρατία μα λίγο καλύτερη ώστε όλα αυτά τα ζώα να εξαφανιστούν τελείω. Είναι σαν την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν παίρνει προτάσει γιατί τη στέει ο Ολυμπιακό. Όχι, όχι είναι, η... σαν την ΑΕΚ, είναι σαν την ΑΕΚ. ΑΕΚ, κι α μην ποτέ. Δεν τη Όχι οι διοικήσει τη ή τα οικονομικά τη ή οι όχι. Τη στέει ο Ολυμπιακό, ο Μαρινάκη κτλ. Όταν η ΑΕΚ θα αποφασίσει να πάει στο διάλογο τη διοίκηση που είχε μέχρι τώρα και να έρθουν σε βαρύ.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 Σου συνθήκες για να τα πούμε αυτά Πολα, Κοινώς Αγίου, που... το Αγίου Πούτσου τα λέμε Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά για του πολιτικού, αλλά αυτή τη δουλειά του κάνουν, κύριε. Την κάναμε και την κάνουν και εξακολουθούν να την κάνουν πολύ καλά. Με τα χαϊδευάνια των κόσμων που του ψηφίζει και κυρίω του πιστεύει, με αυτού τι θα απογίνει, δεν ξέρω. Τον κόσμο, τη δουλειά του κάνουν, των πολιτικών. Των πολιτικών κάνει τη δουλειά του ο κόσμο. Τι κάνει, τη δικιά του δουλειά κάνει. Ε, Είμαστε ψυχοπονιάριδε. Νοιαζόμαστε για το καλό του, για το δικό μα σχέστο. Υπ' αυτή την έννοια. Υπ' αυτή την έννοια, Πουάλι έχουμε μια έννοια για τον εαυτό μα. Είναι λίγο παρτέικο αυτό, είμαστε λίγο παρτάκιδε. Μια έννοια για τον εαυτό μα και μετά για τον πολιτικό μα. Δεν κατάλαβα πώ θα έχει καλό τέλο. Κάποια στιγμή τα πράγματα θα στενέψουνε. Δεν θα είναι όπως το. το... Αντέχουμε, αντέχουμε. αντέχουμε, αντέχουμε. Αντέχουμε, αντέχουμε, το έχουμε. Το έχουμε. Το... Αντέξαμε τόσο. Κλείσαμε 6 χρόνια μνημόνια. Άντε στο διάλο Αντέχουμε. Περάσαμε αυτό το τεστ. Δεν μα ακουμπάει μνημόνια πια. Φέρε, φέρε, το έχω. Το έχω, χέστηκα. Έτσι θα του πά αντίθετα. Το... Τι θε μνημόνιο, φέρε μνημόνιο πορτή. Κατάλαβε να του πά θα κάνει, μημόνιο, δεν το χαρ Θα έρθει μετά η Λαϊκή Επανάσταση από μόνη τη. Τι είσαι όλη η Λαϊκή Επανάσταση, με τα σκουπίδια? Του κόλου. ξέρεις. Ο ένας <συσκλίδι> εναντίον του άλλου. <συσκλίδι> ξέρεις που είναι αυτά. Ωπα, μα... ωπα, αποστόλη. Όχι, δεν το λέω εσύ, Βρε Βρέχα γυμναστηριακέ. Ω, ούτε αυτό το δέχομαι. δεν βρίσκεστε μεταξύ σα. Θα χωρίσω. <Λε> Μη μαλώνετε, να κάτσει πίσω. <Λε> συνέχεια και μας έχει πρίξει με του δημόσιου πάλι, Και με τον ένα και με τον άλλο και τρώγεται. <Λε> Τι μεγαλοκαρχαρίε. Άμα τους από δίπλα να τους Όχι, πρέπει να γίνουμε όλοι για να μας αγαπάει, κατάλαβες. Μετά όμως, <Λε> δεν μας αγαπούσε θα, θα το τους που πολλοί, Που το Α, <Λε> <Αλλά χωρίς βρισκές. Λε> Δεν, δεν ακούγεσαι καλά, από πού με παίρνεις παίρνω από το Μ' αρέσει, βρόμικο ακούγεται <Κι> Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένιση Σε 11 παρα 10 στον αλφα Τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού Μας πάει στο μαγαζί γεια σας Το δρακούμε τον εστήλανε στο Παρίσι ο Παπαδόπουλο γιατί μετά από λίγο τον έφερε και τον έβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό το λέει, σας δεν το λέει κανένα σα δεν το λέει. Τα κρύβουμε αυτά, δεν είναι αυτά που δεν συμφέρουν. Γιατί ακούει ο κόσμο ότι ο Κυριάκο ήταν πολιτικό κρατούμενο έξι μηνών ναι. και τον κάνει συμπαθή στον κόσμο και δεν θέλουμε. Παίζουμε την προπαγάνδα ΣΥΡΙΖΑ τώρα. <laughs> δεν χτυπάμε <laughs> κυβέρνηση. Τι δεν καταλαβαίνει. <laughs> We love Tσίπρα, <Tsipras, laughs> σταμάτα. Ναι, και σου λέει πνίγιστε αυτοί που έρχονται από τη Συρία. Αυτό λέει αυτό. Τώρα ξεχάστε ότι εσεί Ναι, μέχρι να κλέψουν ή μέχρι να μάθει ότι κλέβουν. Μπορεί να αργήσει. Ε, θα του φύσω και αυτού να μαγλέύουν. Yeah. το άλλο που λέει γιατί. Όχι, oh, να πει και το άλλο. Γιατί δεν το λέμε το άλλο και yeah. το φύγουμε. Το άλλο θα σου πω άλλο. Που λέτε πώαι πιάσαμε το 4 τόσο. Τι διακομοιμάτι. Γιατί πιάνουν αυτή τη σου φοροφυγάθε αποστολή μου, του κλέφτε απαταιώνε. Η αλήθεια <laughs> είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, Απαραίτηση επειδή αραίτηση. τα έχει βάλει με του έχοντε και του κατέχονται κυρίω, όχι του φοροφυγάδε μόνο. Ε, και για αυτού. Γι' αυτό κυρίω, γι' αυτό. Δηλαδή φορολογία σου εφοπιστέ έχει ξεκοντάσει. Να πως βγαίνουν τα πλεονάσματα Από αυτούς που έχουν τι θα πάρει Από το χαμηλό συνταξιούχο θα πάρει Πριν από 25 χρόνια περίπου, φίλε μου, πήγαμε στην οδό Αγράμπελη να δούμε τη μιμή. Είμαστε ο παδί του Αντρέα και το Αντρέα. Και μου λε εσύ να υποστηρίξω αυτό το μαλκά που γάμισε χα... την 65χρονη. Φλαγκάρε μα κάνει. Λε πέντε, λε 65χρονη κόμενα έχει ο Μακρόν. Έτσι λένε, ότι αυτό που βγήκε λέει μια κόμενα 65 χρονών Μερακλεί. <laughs> τώρα... Εγώ δεν το ξέρα, μερακλεί όμω. <laughs> Άμα το ξέρα αυτό <laughs> εγώ Μακρόν θα ψήφιζα. <laughs> και όχι τίποτα άλλο γιατί μου αρέσει κύμα γιατί ως γνωστόν ετοιμάσου για χωρατό, μακρό προ μακρού οξύνεται. <laughs> Κάτα έντερο, εγώ δεν αντέχω. Δηλαδή αυτά στεία, λέω και μετά θεωρούμε αξιαγάπητος από μόνος μου.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 που θα βοηθήσει όλη την Ευρώπη, μην τους λυπάσαι. Α, έτσι λες, ε. Ε, πώς, λέω. θα λέγω, θα μετά την Ισπανία, μετά την Βρετανία, τώρα και τη Γαλλία.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 Ακούω τώρα το φιλό μα το γυμναστήριο Κόρεση που λέει για την Ακρόπολη και τι Κινέζους και αυτά. Ε, όταν πα ταξίδι στο εξωτερικό, δεν μπαίνει στο ίντερνετ να βρει εκεί που θε να επισκεφτεί ποτέ είναι ανοιχτά, ποτέ είναι κλειστά, πότε έχουν εθνικέ αργίες και τέτοια. Εμεί. Λίσα κακιά τον έχει πια. Εμεί το κάνουμε αυτό. Οι Κινέζοι που να καταλάβουν. Βλέπει τι γράμματα κάνουν. Μπορεί να καταλάβει αυτό που γράφουμε εμεί. Δηλαδή μια ευκολία στην κατηγορία στου άλλου, πάντα, ας πούμε. Ρε μαλάκα γυμναριστηριακέ. Πες μας για την Uber και Μη την... μαλώνετε. Δεν θα μαλ... το ξαναπεί μαλάκα. Το γυμναστριακό δεν θα το ξαναπεί μαλάκα. Το γυμναστριακό. Και για να τελειώνει αυτό το θέμα. Όταν ο δημόσιο υπάλληλο έβγαζε 2.500 η γυναίκα μου στον ιδιωτικό τομέα έπαιρνε 1.200 ευρώ μισό. Ωπ καλησπέρα. Πού είναι το κομμάτι τώρα. Και τώρα που ο δημόσιο υπάλληλο παίρνει 800-900 παίρνει η γυναίκα μου βρε μαλίκα, παίρνει 400. Και αντίστοιχα εγώ τότε. Πολύ περισσότερα λεπτά Α, δεν τα, τα λε κουφάλα, eh. Η γυναίκα σου τη δίνει. Εσύ δεν λε πόσο βγάζει το ταξί. Καράγκι, ωραία. Αποστόλη. Ο δημόσιο υπάλληλο είναι πελάτη μα. Παλαιομαλάκια βρίσκει τον πελάτη σου. Η Ηλίθιε. Να σου πω, παλαιομαλάκια, εσύ τώρα. Πελάτη σου επίση είναι και αυτό που του είχε έρθει εύκα ένα κασμό λεφτά. Κάτι Όχι εσένα που σου έρθει ο 170 ευρώ. Πελάτη σου είναι και Όχι, τα με τώρα. Πελάτη είναι και αυτό. Παλαιομαλάκια. Κάθε πότε έπαιρνε σε σύνταξη. Εγώ. Όποτε ήθελα. Εσύ έπανε ταξί δύο φορές το χρόνο. Κάτι πελάτε σαν για σένα. Του έχω γραμμένου σαν mm. μου. Mm. Άγια σου. Βράζει mm. από το χάμο.